ανακοινώσω γιατί κάποιοι θέλουν να ξέρουν ότι το ερχόμενο Σάββατο η μακαλή της εμιτέρα 16 χρόνια, 15 χρόνια από το θανατό της και θα έχουμε το μνημό τη στην Παντάνασα, στο ναό της Παντανάσης. Όσοι θέλετε μπορείτε να συμμετέχετε. Σήμερα είναι η παραμονή της μεγάλης ημέρας της Ορθοδοξίας είναι η πρώτη Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής και όπως ξέρετε σήμερα αύριο η Εκκλησία μας εορτάζει την αναστήλωση των ιερών εικόνων διότι ξέρετε Όσοι έχετε διαβάσει ιστορία εκκλησιαστική και γνωρίζετε η Αγία μας Εκκλησία πέρασε από πολλές περιόδους τις περισσότερες φορές πικρές και επώδυνες και λιγότερες φορές περιόδους δόξης. Επέρασε από διωγμούς, επέρασε από μαρτύρια, από αίματα Αγίων Επέρασε από αιρέσεις, επέρασε από αυτή τη θλιβερή περίοδο τη λεγωμένη της οικονομαχίας, κατά την οποία οι Άγιες εικόνες εκαίοντο και ποδοπατούντο και αν σήμερα τις έχουμε μπροστά μας και δεν τις εκτιμάμε, είμαστε άξιοι της κακομοιριά μας. Επέρασε η Εκκλησία μας από τουρκοκρατίες, επέρασε από πολλές οδυνηρές περιόδους, όμως επειδή ακριβώς ακουμπάει και στέκεται πάνω στο γιγάντιο θεμέλιο λίθο που λέγεται «Κύριος ημώνης τους Χριστός», γι' αυτό η Εκκλησία μας ούτε έπεσε αλλά ούτε και θα πέσει ποτέ. Κλειδονίζεται μεν λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αλλού καταποντίζεται. Δηλαδή μπορεί είναι βάρκα η Εκκλησία μπορεί τα κύματα να την κουνάνε εδώ θε αλλά δεν πρόκειται να την καταποντίσουν. Η Εκκλησία πολεμωμένη γενικά διοκομενή και η βριζωμένη λαμπροτέρα καθίσταται. Επομένως έτσι ήταν και τότε μία περίοδο θλιβερή για την Εκκλησία Αυτοκράτορες οικονομάχοι εδίωξαν τις Άγιες εικόνες Τις έσπασαν, τις έκαψαν, δεν άφησαν τίποτα Αλλά ο Κύριος είχε το δικό του σχέδιο Μερήμνησε και οι Άγιες εικόνες αναστηλώθηκαν Και προσκυνούνται πλέον έκτοτε Αυτή λοιπόν την αναστήλωση των Ιερών εικόνων εορτάζουμε αύριο και καλούμεθα, όπως θα μας το πει αύριο η Εκκλησία, να κριτήσουμε εικόνες στα χέρια μας, μέσα στην Εκκλησία, για να θυμίσουμε με αυτόν τον τρόπο ότι αγαπούμε τις εικόνες, ότι προσκυνούμε τιμητικό στην εικόνα. Και δεν προσκυνούμε το ξύλο ή το χαρτί ή την ωραία ζωγραφιά, αλλά προσκυνούμε το εικονιζόμενο πρόσωπο, όπω λένε οι Άγιοι Πατέρες. Όπως όταν βλέπεις την εικόνα ενός προσφυλού σου προσώπου του πατέρα σου, τη μάνα σου, του παιδιού σου που έχουν πεθάνει και την αγκαλιάζεις και τη φιλείς δεν φιλείς φυσικά ούτε το χρώμα ούτε το χαρτί, ούτε το τζάμι ούτε την κορνίζα. Φιλείς και ασπάζεσαι το εικονιζόμενο πρόσωπο. Έτσι λοιπόν και εμείς με τέτοιο τρόπο να έχουμε τις Άγιες εικόνες οι οποίες, είδατε, μας βοηθάνε ούτω ώστε η προσευχή μας να πηγαίνει εκεί προς τον οποίον προσευχόμεθα. Μιλάς προς τον Άγιο Ανδρέα, παράδειγμα, αλλά αν έχεις και την εικόνα του μπροστά σου τότε ευκολότερα κατευθύνεται το μυαλό σου προς τον Άγιο Μιλάς προς τον Κύριο, αλλά η εικόνα σε βοηθάει, η προσευχή σου να είναι σωστότερη. Μιλάς προς την Υπεραγία Θεοτόκο, πάλι η προσευχή σου βοηθάει η εικόνα να φτάνει και να αισθάνεσαι ότι φτάνει στα πόδια της Παναγίας. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, όπως λέγεται αύριο η μεγάλη αυτή ημέρα. Και μετά από αυτά τα λίγα τα οποία τα θεώρησα απαραίτητα για να γνωρίζουμε τι ορτάζει η Εκκλησία μας τουλάχιστον μέσα σε αυτές τις Άγιες πέντε Κυριακές της Αγίας και Μεγάλης αρακοστής, ερχόμαστε στην επανάληψη των στίχων τους οποίους εξετάσαμε και είδαμε προχτές από το βήμα αυτό, του στίχου του 14ου κεφαλαίου, που αν καλά, είναι ο 29 και ο 30 Μάλιστα. και θα σα ενθυμίσω ότι μα είπαν οι δύο αυτοί στίχοι για την πραότητα και για τη μακροθυμία ποιος είναι ο πράως και μακρόθυμος με τη λέξη μακρόθυμος καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί οι λέξει είναι θα έλεγα το αντικατόπτρισμα της ίδιας της ενέργειας που πρέπει να γίνει, της πράξεως Μακρόθυμος είναι εκείνος που βάζει μακριά το θυμό του είναι εκείνος ο οποίος δεν επιτρέπει στον εαυτό του να οργίζεται δεν επιτρέπει στον εαυτό του να θυμώνει και όπως και έτσι είναι αποκαλούμε πάντοτε τον Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο. και ο ίδιος μας είπε για τον εαυτό του ότι μάθετε απαιμώ την πράωση μη, και τα στην καρδία αυτό ακριβώς μας καλεί ο Κύριος και μέσα από τους Άγιους αυτούς λόγους να πράξουμε και εμείς και σας έδειξα με τη χάρη του Κυρίου μας σας έδειξα προχτές το περασμένο Σάββατο δηλαδή ποια είναι τα θλιβερά αποτελέσματα του θυμού Ποιε είναι οι θλιβερές συνέπειες Συντρίμια και μόνο συντρίμια Και όταν λέμε συντρίμια Μιλούμε κυριολεκτικός, Διότι το σύντριμα Δεν μπορεί να αποκατασταθεί Δεν μπορεί να διορθωθεί Πολλές φορές οι συνέπειες του θυμού Οι συνέπειες της οργής είναι τέτοιες Που τα ρήγματα είναι μεγάλα Ανεπανόρθωτα τα εγκλήματα, αναπανόρθωτες οι θλιβερές καταστάσεις. Όπως σας το είπα και σας το επαναλαμβάνω, ποτέ κανείς δεν μετάνιωσε που δεν θύμωσε. Αντίθετα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να θύμωσε και να μην μετάνιωσε. Ακόμα και αν είχε δίκιο, ακόμα και αν έπρεπε να θυμώσει, ακόμα και αν έπρεπε, ακόμα... Κι αν όλοι συμφωνούσαν μαζί του ότι καλός έπραξε, κανείς δεν ευχαριστήθηκε ποτέ, δεν έμεινε ικανοποιημένο διότι οργίστηκε, διότι θύμωσε, διότι δεν πάβει ο θυμός και η οργή να είναι μία εσωτερική ταραχή της ψυχής. Και η ψυχή, η συνείδησή μας μας πληροφορεί ότι αυτά τα δύο αισθήματα είναι αποκρουστικά από τον Θεό δεν τα θέλει ο Κύριος μία είναι η οργή που δικαιούσε να έχεις και που πράγματι θα σου αφήσει θετικά αποτελέσματα και θα έχεις μέσα σου την αίσθηση της χαράς και της ικανοποίησης είναι να οργίζεσαι πρώτον εναντίον του πονηρού να οργίζεσαι εναντίον του κακού του εαυτού σου να θυμώνεις μόνο με τον εαυτό σου με τα λάθη σου τα ανεπανόρθωτα πολλές φορές και αυτός ο θυμός να σε κάνει να παίρνεις ορθές αποφάσεις να οργίζεσαι όταν ακούς να βλαστιμείται το όνομα του Κυρίου αλλά οργίζεσαι και μη μαρτάνετε. είδες γίνεται σαφής εδώ ο λόγος του Κυρίου ναι με να οργιστείς αλλά πρόσεξε και, ο, και η οργή σου αυτή να είναι συγκρατημένη να προσέξεις μην εκτραπείς είναι πολύ επικίνδυνο διότι επάνω στην οργή ακόμα και δίκαιη δί η οργή να είναι πολλέ φορέ ο άνθρωπο χάνει τα σέστα του χάνει τον κοντρόλ του χάνει τα ηνία του εαυτού του και λέει κουβέντες Απρόσεκτε προσβητικές και εκεί ακριβώς βρίσκεται εκεί παραμονεύει η αμαρτία Μακρόθυμος ανήλ πολύ σε εμφρονήσει μας είπε Πολύ μυαλωμένο είσαι λέγει όταν ξέρεις να κρατάς το θυμό σου Έχεις πολύ μυαλό δηλαδή Είσαι σόφρον άνθρωπος Γιατί θυμώνομαι ένα του εγωισμού Το διαβάσατε το βιβλιαράκι που σας είπα Έχει το θυμό μέσα Αυτό το βιβλίο που γράψαμε Το πρόσεχε σε αυτό Υπάρχει σε αυτό μέσα ο θυμός Το διαβάσετε να τι τι λέει Αυτό σας το είπα από την αρχή Δεν είναι ένα βιβλίο που θα το διαβάσεις Μια φορά και θα το βάλει στην άκρη είναι ένας βοηθός, σύμβουλος, είναι ένας βοηθός που θα σε βοηθήσει στην εξομολογησή σου. Γι' αυτό εγγράφει, γι' αυτό το γράψαμε. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να το έχεις συνεχώ δίπλα στο προσκεφάλι σου και κάθε βράδυ να κάνεις τον αυτοέλεγχό σου και να δεις τι έγινε, τι έκανα. σα το έχω ξαναπεί μου, μην κοροϊδεύετε. Μην παίζετε το Πνεύμα του Άγιο, μην πηγαίνεσαι στο εξωμολόγο, δεν έχω τίποτα. Μην περιπέζουμε τα Άγια. Μην πηγαίνουμε αναξίως να κοινωνάμε. Έχετε πάντα δίπλα σου και κοίταξε και συμβουλέψου το. Τι έκανα, πού έπεσα. Ποιο αμάρτημα ήταν εκείνο το οποίο με προσέβαλε. Κι έτσι τα διορθωνόμαστε, έτσι τα γινόμαστε καλύτεροι. Δεν έχω τίποτα, δεν έχω τίποτα και να το σκοτάδι της ψυχής μας. Να το σκοτάδι, δεν έχεις τίποτα ή δεν βλέπεις τίποτα. Μάλλον δεν βλέπεις τίποτα. Μάλλον είσαι τυφλός. Μάλλον ήρθε σκοτάδι στην ψυχή σου και δεν μπορείς να διακρίνεις. Γιατί άρχισες να βάζεις τις αμαρτίες μία-μία στην άκρη. Και αν άρξομεν καταφρονήν των μικρών, λέγει ο Ιερός χρυσότομο έπειτα μεγάλα ήξομεν ταχαίως. Εάν αρχίσεις δηλαδή να περιφρονεί τα μικρά και να λες, δεν είναι τίποτα τούτο, τι έγινε, μια αργολογία, μια πολυλογία, μια κατάκριση, έλα μου προκαημένα, μην ασχολείσαι με αυτά. Σιγά σιγά θα φτάσεις και στα μεγάλα και τα ίδια θα λες, μάλα, πάλι. Πάλι το ίδιο θα τα δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει. Δεν κάναμε και τίποτα, δεν σκότωσαμε κανέναν όπως λέει ο πολύς ο κόσμος σήμερα. Μακρόθυμος ανείδη πολύς εν φρονίσει είναι σόφρον ο άνθρωπος εκείνος που μακροθυμεί διότι η μακροθυμία σε οδηγεί στην ταπείνωση σε κάνει να ανέχεσαι τον άλλον σε κάνει να ταπεινώνεσαι, να δέχεσαι την προσβολή. τα οποία ο Κύριος μας έχει συστήσει ήδη και μας έχει υποδείξει. Σε πρόσβαλαν, τι σου λέει ο Κύριος, και εμένα με πρόσβαλαν. Λοιπόν, μήπως εσύ έχεις καλύτερη απέτηση. Ήε με δίωξαν, τι είπε, θυμάστε, και η Μάγκη όξωσε αφού εδίωξαν εμένα και εσάς θα σας διώξω. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση από αυτή που είχε ο Κύριος. Επομένως αγαπητή μου αδελφή, προσέξτε τη ρίζα και του θυμού αλλά και της μακροθυμίας. Και ρίζα μεν του θυμού είναι ο εγωισμός, ο κατηραμένο εγωισμός. Η ρίζα όλων των κακών, όλων των αμαρτιών και ρίζα της μακροθυμίας είναι αντιθέτως η ταπείνωσης. Είναι η γλυκύτατη εκείνη ρίζα από την οποία αναφύεται το δέντρο της ζωής, το δέντρο του παραδείσου, το δέντρο των αρετών, το οποίο ειδικά μέσα σε αυτή την Αγία περίοδο καλούμεθα να φυτέψουμε όλοι μέσα στην ψυχή μας, να ξεριζώσουμε τα πάθη και να φυτέψουμε αρετές. Και επίσης μας είπε και κάτι ακόμα και θα ολοκληρώσω την επανάληψη Πραήθη Μωσανίρ Καρδίας Ιατρός Βλέπεις τι κάνει η Πραώτης Βλέπεις τι κάνει η Μακροθυμία Γιατρεύει την καρδιά του άλλου την καρδιά Αυτός που είναι Πράος δεν χρειάζεται να θεραπεύσει την καρδιά του Είναι η καρδιά του πραΐα καρδία Ο Πράος όμως θεραπεύει και την καρδιά του άλλου Γιατί όπως σας είπα Για φαντάσου κάποιον που σου επιτίθεται Με, με άγριε διαθέσεις Σε υβρίζει, σε κάνει, σε φτιάχνει Αν και εσύ υβρίσεις Τι θα γίνει Χαμός. Χαμός. Μπράβο. Βατερνό Μα και λιώ, τι θες άλλο να πω Αν όμω εσύ όμως Εκείνη την ώρα Χαλαρώσεις, κατεβάσεις τα νεύρα σου Κατεβάσεις τις φωνές σου Αισθανθείς, παρακαλέσεις τον Θεό Να σου δώσει την Αγία ταπείνωση Εκείνη τη στιγμή Με τον γλυκή σου τρόπο, με τη γλυκία σου Τη συμπεριφορά, με το μαλακό σου το λόγο Θα τον καταπραγείς κι εκείνον Είναι βέβαιο Είναι βέβαιο η πράξη στο δείχνει αδερφοί μου και φαντάζομαι ότι όλοι σας μπορεί να είπα προχτέ το αρνητικό για σας και για μένα ότι όλοι μας έχουμε θυμώσει αλλά πιστεύω ότι σε πρόσωπα προσφυλή, δική δικά σας τα παιδιά σας όταν ήρθαν αγριεμένα όταν ο άντρας σου πήγε και σύγκατεβασε τη φωνή σου το είδες αυτό το θαύμα μπροστά σου είδες ότι ο Πραήθιμος Ανίρ είναι καρδίας ιατρός. Το είδες και το διεπίστωσες, ότι κατέβασες εσύ τους τόνους και αμέσως χαλάρωσε κι εκείνος. Αμέσως κατέβασε κι την οξυλιτά του. Χαλάρωσε, ευλήκανε τον τρόπο του. Να γιατί ο Πραήθιμος Ανίρ είναι καρδίας ιατρός. Και τώρα να προχωρήσουμε στους επόμενους δύο στίχους στο 31 και στο 32 τι λέει ο στίχος το 31 θυμάστε ότι πριν από μερικά μαθήματα μιλήσαμε για την κακή συμπεριφορά απέναντι στο φτωχό για την κακή μας περιφορά για την ύβρη που κάνουν πολλοί απέναντι στο φτωχό αλλά να έχετε υπόψη σας ότι η αμαρτία προς το φτωχό έχει τρεις βαθμίδες έχει τρία στάδια και τα τρία είναι αμαρτήματα αλλά εδώ θα μπορούσα άνετα να τα τακτοποιήσω και να τα ταξινομήσω. Αμάρτημα βαρύ είναι να περάσεις από τον φτωχό και να μην του δώσεις, να διαφορίσεις. Αμάρτημα βαρύτερο είναι να περάσεις από τον φτωχό να μην του δώσεις αλλά και να τον βρήσεις. Αλλά τρίτο και ακόμα βαρύτατο αμάρτημα είναι αυτό που αναφέρεται σήμερα εδώ στο στίχο. Ποιο. Να περάσεις από τον φτωχό, να μην του δώσεις, να τον υβρίσει, αλλά και οι ύβρεις σου να είναι ψευδείς. Συκοφαντία δηλαδή. Ακούστε τι λέει. Ο συκοφαντών παίνει Παροξίζει των πίσαντα αυτών. Και έλα εδώ τώρα να δούμε ποια είναι η συμπεριφορά μα απέραντι στο φτωχό. Δεν του δίνει βαρύτερο, βα, βαρύ αμάρτημα. Οφείλει να δώσει και μάλιστα τα όπω όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος όχι απλώς να του δώσεις να τον συντηρήσεις έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και μάλιστα λέει τα εξή χαρακτηριστικά λόγια, είδατε έρχεται μερικέ φορέ καμιά γυφτοπούλα κανένας εκεί στο σπίτι και λέει και του δίνεις κάθε μέρα κάθε μέρα και λέσεις κάποια στιγμή ωραία κάθε μέρα ας το καλό σου λοιπόν πήγαινε που θα αλλού κάθε μέρα κάθε μέρα αρέσει το κουδούνι και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος γιατί διαμαρτύρεσαι λέει Είστε ευταίς που πεινούσε σήμερα δεν θα ξαναπινάσει. ευταίς και καλό του έδωσε. Σήμερα δεν πεινάει πάλι, εσύ σήμερα δεν θα ξαναφάς. Αύριο δεν θα ξαναφάς. Μετά δεν θα ξαναφάς. Γιατί παρικομάζει μαζί του. Οφείλουμε λοιπόν να του δώσουμε. Και όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, αν έχει αν έχει δεν έχεις μόνο για τον εαυτό σου. Αν έχεις, έχεις και για τους άλλους έχεις. Και οφείλουμε να ζούμε λίτα για να ζήσουν και οι άλλοι. Είναι άδικο, να, που κατατήσαμε. Το βλέπετε που κατατήσαμε. Να. Για ένα κατοστάρικο θα σας στο δρόμο; Γιατί; Γιατί δεν άκουσες αυτό που είπε ο Κύριος και θα σε το σφυρίξει αυτός που θα σε σκοτώσει γιατί εσύ να έχεις και να μην έχω κι εγώ αυτό λένε όταν σκοτώ είναι άδικο γιατί εσύ να κι εγώ δεν θα έχω. και αυτό μας το έχει προείπει ήδη ο Κύριος δεν το κι δικαιολόγω δεν δικαιολόγω το έγκριμο ο Θεός φυλάξει αλλά δεν ήθελες να ακούσεις με το καλό τα λόγια του Κυρίου γιατί, είναι άδικο να παίρνω εγώ 1.300, 1.400, 1.500 ευρώ και ο φτωχός δίπλα μου να πεινάει, γιατί, γιατί, είναι άδικο, να έχεις εσύ και να βάλεις στην τράπεζα δίθεν δυο τραχμούλες που οι δυο τραχμούλες μεταφράζονται σε 10.000 και σε 20.000 ευρώ, δεν βάζεις δύο τραπούνες στην άκρη για τα γεραματά σου. Πρώτα, πρώτα ξέρεις αν θα γεράσεις. Ποιος το έχει γιατί αυτό. Και δεύτερον, και δεύτερον, πού είναι η επιστοσύνη σου στα χέρια του Κύριου. Εκείνος δεν πρέπει να ζήσει. Εκείνος πρέπει να γίνει ληστής εκείνος πρέπει να γίνει φωνιά, εκείνος πρέπει να γίνει κλέφτης εκεί καταλύσαμε, εκεί τους καταλύσαμε εμείς που καταλύσαμε αυτοί έτσι δώσουμε το καλό, δώσε με το καλό για να τα πάρουμε το ζόρι Σπύρος, Σπύρος, πέστε μου σκληρό, δεν με νοιάζει πρώτη φορά μου το λέτε, έχετε πει, έχω ακούσει καλά που να κάτσω να μετράω Σπυρός, Σπυρός, Έτσι όμως είναι. Πρώτα λοιπόν οφείλει να δώσεις. οφείλει να συντηρήσεις μάλιστα. Είδατε τι λέει όπως ο Ρεσπάρκος. Διώκεται την ελεημοσύνη. Και διώκεται σημαίνει ψάξε να βρεις. Μην περμένεις να έρθει στην πόρτα σου. Μην περμένεις να, να σου χτυπήσει την πόρτα φτωχό, Εσύ οφείλει να ψάχνεις γύρω σου να δεις πού υπάρχει φτωχό Και να δίνεις. Διώκελε την οδηγόση. Ερχόμαστε στο δεύτερο. Αμάρτημα. Δεν έδωσες. Φοβερόν. Φοβερών, Δεν έδωσες στον, στον άνθρωπο Λάθος Στον Κύριο δεν έδωσες Γιατί το είπε πριν από δύο κυρίες Το ακούσατε Αφού λέει δεν έδωσατε ενη ή τον των αδελφών μου Των ελαχίστων Ούτε σε μένα δώσατε, Που μη επίσησετε. Και επομένως αφού δεν δίνεις τον Κύριο Ο Κύριος σου έχει δώσει Και εσύ δεν του δίνεις θα τα πάρει ο Κύριος και τα υπόλοιπα Πώς κύριος ξέρει τα, τα χάσει θα κλέψουν, θα σε λιστεύσουν θα πέσει έξω η δουλειά σου θα πέσει έξω η επιχειρησή σου δεν τα χάσεις, πάει τελείως δεν τα χάσεις. δώσε με το καλό για να μην σου φύγουμε το ζόρι πρώτο αυτό δεύτερο καλά δεν έπρεξες βαρύτατο αμάρτημα γιατί το νιου Και το δεύτερο αμάρτημα είναι να τον υβρίζει και να έχει βάση η υβρίση που του λες. Να έχει βάση. Να ξέρεις ότι είναι τεμπέλης. Να ξέρεις ότι είναι αργόσκορος. Να ξέρεις, να ξέρεις. Γιατί τον ηβρίζεις Εσένα θα σου άρεσε. Στο σκολιανό σου να έρθει ο άλλος να το χλεβάσει και να σε υβρίσει. ή μήπω δεν έχεις σκολιανά ή μήπω δεν έχεις εσύ τροτά; ή μήπω εσύ δεν έχεις αδυναμίες θα σου άρεσε ο άλλος να περάσει δίπλα σου και να σε υβρίσει τη στιγμή που ξέρει το λάθος σου, την αδυναμία σου θα ήθελες όχι γιατί εσύ τον υβρίζεις. Το ξέρεις, στο κάτω κάτω, σε το έχω πει φορά. Μην του τίποτα. Δώσ' του κάτι λίγο, αφού ξέρεις ότι ο άνθρωπος είναι αργόσκολος, αφού ξέρεις ότι ο άνθρωπος μπορεί να πάει να δουλέψει και δεν πάει να δουλέψει. Τη στιγμή που ξέρεις ότι έχει χρήματα στην άκρη και βγαίνει για το χόμπι του, να κάτει εκεί πέρα και να, να, να, να ζητιανεύει, δώσ' του κάτι λίγο. Προχτές. Προχτέ την Τετάρτη εόρταζε ο Άγιο Γρηγόριο ο Διάλογο όχι ο Θεολόγος ο Διάλογο αυτό είναι ο Άγιο που λένε οι Άγιοι Πατέρε ότι έχει γράψει τη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων στι 12 του μηνό. Γιορτάζει την περασμένη Τετάρτη. Εδιάμασα τη ζωή του πολύ σχήνει τι λέει λοιπόν ότι ήταν πολύ ελεήμων ο Άγιος Γρηγόριος και κάποια μέρα έτσι για να τον δοκιμάσει ο Κύριος τον επισκέφθη ένας τοκός και πήγε και του λέει δώσ' μου εκείνος δεν δίστασε Αμέσως όπως το έκανε πάντοτε έβγαλε και του έδωσε. Μετά από λίγο ξαναπάει. Ο ίδιο. του έδωσε Δεν ξέρω ότι η πρόφαση έβγηκε εκείνος το πάλι ο, ο γέροντας του ξαναέδωσε. Τρίτη φορά ξαναδώσουμε. Τι να του δώσει τώρα. Πάλι τρίτη φορά. Τρίτη φορά ξαναδεί τελείωσε ξαναπάει και τέταρτη φορά Δώσε μου πάει και δώσ μου και εκείνη την ώρα λέει δεν είχε τίποτα έψαξε τις τσέπε του έψαξε τις τσέπε του είδε ότι δεν έχει τίποτα και βρήκε εκεί επάνω λέει ένα χρυσαφικό το οποίο ήταν της εκκλησίας Κοιτάει την εικόνα του Κυρίου λέει «Θεέ μου σύγκορας πρέπει να το δώσω. Ξέρω ανήκει σε σένα, αλλά αυτός είναι φτωχό. Και παίρνει το χρυσαφικό της Εκκλησίας και το δίνει. Και εκείνη την ώρα λέγει «Ο φτωχό αυτός άλλαξε όψη, ήταν άγγελος Κυρίου». Του λέει «Εδοκιμάστησε από τον Θεόν, και πράγματι είσαι ελεύθερο. Πάρτα του λέει και τα λεφτά, πάρε και αυτά. Εγώ δεν τα χρειάζομαι, άγγελο Θεού είμαι, αλλά ο κύριο Σε μέτρησε αυτή τη στιγμή. Εμέτρησε την υπομονή σου και την αγάπη σου στο φτωχό. Δεν του έδωσε, εντάξει, δεν του έδωσε. Γιατί τον ιδρύζει. Α είναι, ας είναι. Και εσύ είσαι. να σου πω ότι είσαι. Θέλεις. Θέλεις να πούν στον δρόμο αυτοί που σε ξέρουν και να, να πούν ποια είσαι. Έλα. Δεν θέλεις. Εσύ γιατί τα φωνά. εσύ γιατί το κακομυριάζεις ακόμα περισσότερο είναι ό,τι είναι πέρνα βλέπεις ότι είναι απαταιών ωραία δώσ' του κάτι λίγο να ικανοποιησει τη συγκεντησή σου ίσα ίσα Δώσε του μισό ευρώ έτσι και προχώρα. και άφησε τον υπάρχει ο κριτής που θα τον κρίνει και αυτόν μια μέρα εσένα ποιο σου είπε να, του βρύ, να τον υβρήθεις και να πάμε στη τρίτη, στο τρίτο αμάρτημα που εδώ γίνεται το μακελιό το μεγάλο γιατί δεν ξέρεις πολλές φορές ποιον υβρίζεις και εκεί ακριβώς έρχεται το τρίτο, το φοβερότερο αμάρτημα, ο σηκωφαντών πέννητα παροργίζει τον πίσαντα αυτόν τι του είπες το ξέρεις, γιατί του είπε ότι, ότι είναι τεμπέλης, γιατί το ξέρεις του πρόσφερε εσύ δουλειά και σου είπε όχι. Γιατί, γιατί το, γιατί το καπώργει, γιατί τον συγχωρεί. Α πούμε ότι εσύ είσαι ένα τίμιο άνθρωπο και εσύ μία τιμία γυναίκα. Θα σου άρεσε να σε πούν πόρνοι, θα σου άρεσε να σε πει όλο πόρνο. Γιατί τον άνεργο που θέλει να βρει δουλειά και δεν βρίσκει δουλειά γιατί τον άνεργο τον λες τεμπέλη γιατί τον ταπεινώνεις γιατί τον εξευτελίζεις γιατί και μάλιστα παρότον και ανθρώπων μες στον δρόμο <συσχελίσαι> είδες τι ποιος αναλαμβάνει την υπερασπισή του ο δημιουργός του Λά. Αυτός λέει που σηκωφαντεί τον φτωχό παροργίζει τον ποιήσατο αυτόν οργίζεται εκείνη τη στιγμή παροργίζεται ποιος ο δημιουργός του επάνω όπως και εσύ όταν αδικήσε στην την υπεράσπιση εκβέλεση του Θεού και λες τα έχουμε αδικούν έτσι και εκείνος εκείνη τη στιγμή Ακόμα και αν δεν το φωνάξει στον Θεό, ακόμα και αν δεν ξέρει να πει προσευχή προς το Θεό, ακόμα και αν εκείνη τη στιγμή ο λογισμός του δεν το κατευθύνει εκεί. Δε. Απλώς πικραθεί και κάτσει στα αυγά του που λέμε και αρχίσει να κλαίει ή αισθανθεί άπολα μέσα του. Εκείνη την ώρα έχει τον υπερασπιστή του. Εκείνη ο Θεός λέει αναλαμβάνει την εκδίκηση των αδικημένων δούλων του. και θα το πληρώσεις. Και είδατε τι γράφουμε εκεί στην Ελληνική Μασίνη, και το είπα και προκαιρού, ε. Θα σε κάνει ο Θεός να πάνα κάτσε εκεί στο ίδιο πεζοδρόμιο. Εκεί στο ίδιο πεζοδρόμιο θα πάνα κάτσε. Γιατί, γιατί δεν σεβάστηκες τον άνθρωπο, δεν του έδωσε αλλά και τον συκοφάντησες. «Ο δε τιμών αυτών, ελεή αυτό Αυτός που τιμάει τον Θεόν. Ε, ποιος είναι εκείνο για με έναν, που αγαπάει τον Θεόν. Πάρτε τους Αγίους να δείτε. Ποιον Άγιο θέλετε. Βεβαίω πολλοί Άγιοι διεκρήτησαν ιδιαιτέρως για την Ελεημοσύγη τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος ο Πεσίου Αυρωημένος, ο Άγιος Νικόλαος, αυτοί διεκρή αυτή είχαν μεγάλη μεγάλη αγάπη. Αλλά και ποιο άλλο Άγιο δεν έδωσε, ποιο ήταν εκείνο ο οποίο δεν έδιδε, ποιο ήταν εκείνο που αγαπούσε τον Θεό, αλλά τον συνάνθρωπό του δεν τον αγαπούσε. Είδατε τι λέει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ευαγγελιστή Ιωάννη, πώ μπορεί να λε ότι αγαπάς τον Θεό, αλλά τον αδελφό σου λέει που τον βλέπει, δεν τον αγαπάς. Πώ μπορεί να το λε αυτό. Μπορεί να λε ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφό σου, τον συνανθρωπό σου. Και όχι μόνο δεν του δίνει, αλλά και τον υβρίζει και τον εμπέζει και τον συκοφαντή. Ιδαν' κλαίει, όλα ταιριάζουν στην αλληλεγγύη και η παλαιά διαδίκη με την κέντρη. εδώ ταιριάζει με εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστή ή ο Άγιο. <Ρόεισο> φέρμα, φέρμα και εκείνο το χοντρό βιβλίο εκεί πέρα. Φέρετε. Εκεί μέσα άγισε τι δουλά. Το, το, το μέσα, το μεσαίο βιβλίο που είναι ένα χοντρό, πολύ χοντρό. Όχι αυτό το παρακάτω στον ουγγραφό. Α το διαβάσω. Ε. Να δείτε τι λέει για τον Ευαγγελιστή ο Ευαγγελιστή Ιωάννη στην πρώτη καθολική του επιστολή. Να Λοιπόν Ο λέγον είναι και των αδελφών αυτού μισών εν τη σκωτία εστι Στο το εξηγήσω. Αυτός που λέει ότι εγώ είμαι στο φως, δηλαδή εγώ έχω τον Κύριο μέσα μου, αλλά μισεί τον αδελφών του, εν δυσκωτία έστει, δεν έχει φως, διάολο έχει μέσα του, σατανά έχει μέσα του. Τ' ακούς? Ο αγαπών των αδελφών αυτού, Αντίθετα θα τα τα πράγματα, όχι αγαπάω τον Θεό, θα λες αγαπώ τον αδελφόν μου, για να φτάσεις να πεις αγαπώ και τον Θεόν. Ακούτε Ο αγαπών τον αδελφόν αυτού εν εκείνος έχει παράδεισο μέσα του, και σκάρδαλον εν αυτό ουκέστην, και μέσα του η καρδιά είναι καθαρή, ο δε μισόν των αδερφών αυτού εν δυσκοτία εστί και εν δυσκοτία περιπατεί Τα ακούτε Και γράφει και άλλο παρακαλώ Δεν το σε άλλο σημείο Αν δεν μας πειράζει Εβρήκαμε αυτό σε άλλο σημείο, στο ίδιο βιβλίο εδώ, άμα διαβαστεί, λέει 5 κεφάλαια είναι. Πέντε κεφάλαια είναι. Άμα καθίσετε να διαβάσετε απόψε, καθίστε 5 κεφάλαια, δεν είναι τίποτα. Δύο σελίδε είναι στην εγγραφή Γραφή, δύο-τρεις σελίδες. Διαβάστε το να δείτε τι λέει. Πώς λες, λέει, ότι αγαπάς τον Θεό, ενώ των αδερφών σου το μισή. Πώ. Τι είπε ο Κύριος? Τι είπε ο κύριο, είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, και λέει, Πρώτη και μεγάλη εντολή ακού, άκουε Ισραήλ αγαπήσεις Κύριο τον Θεών σου εξ όλης ψυχής σου, το θυμάστε και εξ καρδίας και εξ όλης σου και εξ όλης σου Δευτέρα δε ομία. Τι είπε? Δευτέρα δε ομία. Η δεύτερη είναι όμοια με την πρώτη «Αγαπήσεις τον πλησίον σου όσε εαυτόν». Δεν μπορεί να λέμε «Αγαπούμε τον Θεό και υβρίζομαι τον αυτοκόν. Δεν μπορείς να το λες. Ο Θεός παρολογίζει. Δεν θέλει ο Κύριος αγάπη τέτοια αγάπη. Δεν θέλει ο Κύριος τέτοια αγάπη. Ο Θεός θέλει αγάπη να τον αγαπάς μέσα από τον συνανθρωπό σου. και πάμε παρακάτω εν κακία αυτού αποστήσετε ασεβείς είναι αυτό που σας έχω πει πάρα πολλές φορές δεν σας έχω πει μην τον φοβάσετε τον Θεό το Θεό τον φοβόμαστε κακός Βλαστημία γι αυτό. Τον Κύριο μην τον φοβάσαι. Κύριος είναι άγιος. Ο Κύριος είναι μόνο καλός. Δεν υπάρχει κακία μέσα στον Θεό. Ο Κύριος δεν θα σου κάνει κακό. Μην τον φοβάσαι. Όταν έρχεται η ώρα να φύγετε από εδώ, να χαίρεστε. Μην φοβάστε. Μη φοβάστε. Να έχετε χαρά μέσα σα. Γιατί πάμε στον Κύριο που μας αγαπάει. Μα έχω κάνει αμαρτίες. Άλλο αυτό Εδώ Εδώ τι είναι Ποιο είναι το εμπόδιο; Δεν είναι ο Θεός το εμπόδιο; Δεν σε παρέσει ο Θεός Όχι. Οι αμαρτύες σου τα δαιμόνια θα περμένουν στον δρόμο Τα τελώνια αυτά είναι τα τελώνια Αυτά δεν σε ρίξουν Σε αυτά χρωστάς Γι' αυτό λέγονται και τελώνια Πώ είναι το τελωνίο, είδες που Πού πας σου λέει ο ναι, άλλο, Πού Έλεγχο. Διόδια, Πού, Πού, Πού δεν θα πα, Θα πληρώσει, κύριε. Πληρώσει. Πού πας Μη φοβά τον κύριο. Τη αμαρτίες σου να φοβάσαι Οι αμαρτίε μα θα μας εκδικηθούν, α πούμε, Όχι ο κύριο. Οι αμαρτίε μα θα μα εκδικηθούν και αυτό ακριβώ λέει εδώ. Εν κακία αυτού αποστήσεται ασεβή. Ο ασεβή, είπαμε άλλο αμαρτωλό, άλλο ασεβή. Το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό έτσι. Άλλο αμαρτωλό, άλλο ασεβή. Αμαρτωλό είναι εκείνο, όλοι μα είμαστε αμαρτωλοί που πέφτουμε και μετατρέχουμε στο εξωμολογητήριο και λέμε Κύριε Ήμαρτον Μαρτόν, με, έπεσε. Ασεβή είναι εκείνο που αμαρτάνει και γελάει. Τι λέει εδώ Εν κακία Αυτού αποστήσετε ασεβής Ο ασεβής λέει Δεν τον σκοτώσει ο Θεός Δεν τον ειχδικηθεί ο Θεός Την ώρα που αμαρτάνε και γελάει προϊδέμη, Εκείνη την ώρα Η ίδια η αμαρτία θα τον ξεκάει. Το ίδιο το κακό που κάνει Σε δώσω παράδειγμα Πού πέθανε ο Μπαικρής την ώρα που πήνε. Ο Θεός τον σκότωσε. <Καισίλω> Δεν σκότωσε ο Θεός. Το κλασί. Το κλασί. Η ερώστια του. Η ερώστια του. Ο άλλος γεροσάνδελος. Μη γελάστε. Μη γελάστε κατέβω κάτω. Θα κατέβω κάτω. Μη γελάστε. Ο άλλος γεροσάνδελος πήγε να δει πόρνη, Να αμαρτήσει. Μες στα γραμματά του. Δεν άντεξε η καρδιά του. Πέθανε. Ο Χριστός Επάνω στην αμαρτία του. Δε φταίει ο Χριστός. Ίδια η αμαρτία σε εκδικήθηκε. Ο πλούσιος που παίδανε, Ο Ιούδας που παίδανε, Πού πέδανε ο, ο ίδιο. Ο Χριστός έφταιγε. Ο Κύριος του πέρα να με προδώσεις. Μετά πήγε και κρυμαστεί. κακία αυτού αποστήσετε ασεβείς την ώρα που αμαρτάνεις εκείνη την ώρα θα έρθει ο διάολος από πίσω ας σου δώσει μια σε ξεκάνει σε κρεμίσει κάποιος το πάθος εκείνη την ώρα που εμένεις, που το θέλεις που παίζεις, που κοροϊδεύεις που επαίζεις τον Θεό Επέζει στο έλεος του Θεού, εκμεταλλεύεσαι την ανοχή του κυρίου, εκείνη την ώρα που πλέον άγγελος άγγελο δεν υπάρχει δίπλα σου να σε προστατεύσει, ο άγγελο δεν μπορεί να σε φυλάει. Την ώρα που πορνεύει, θα ήταν στέκει και άγγελο δίπλα, έχει αυτή την απέτηση. Την ώρα που κλέβει, θα ήταν και άγγελο φύλακα. Δεν γίνεται, πώ θα γίνει. Εκείνη την ώρα λοιπόν που ο άγγελο έχει φύγει από κοντά σου, εκείνη την ώρα θα έρθει ο να σε τσακίσει. Μη μιλάτε, μη μιλάτε πίσω εκεί. Εν κακία αυτού αποστήσετε ας ευείς. επάνω την ώρα της αμαρτίας, εκείνη την ώρα θα έρθει ο διάολος να σε σε κατέψει. Και δεν θα έχει υπερασπιστεί. Τον Θεό τον έδειξες, τον Αγγελό σου τον έδιωξες, δεν υπάρχει κάποιος να είναι δίπλα σου να σε υπερασπίζεται. δε πεπιθώ στη αυτού οσιότητη δίκαιος πού στηρίζεται ο δίκαιος ο Άγιος Άνθρωπος πού στηρίζεται αφενός βέβαια πρώτα και πάνω απ' όλα στον Κύριο αλλά δεύτερο τι έχει, τι έχει ουσιαστικά ο σοχήρωμα του γύρω του γιατί και αυτός θα περάσει από δαίμονες. Όλοι θα περάσουμε από τη σκάλα αυτή των τελωνίων ανεβαίνοντας η ψυχή μας προς τον Θεό. Όλου ή όλου θα τους πλησιάσουν οι δαίμονες αυτοί που θα ζητάνε την ψυχή μας. Αλλά τι έχει ο δίκαιος, ο Άγιος Άνθρωπος τι έχει. Ε? Είναι ο χειρομένος πίσω από τα Άγια έργα του. Ποια του προσβάλλει ο Πόρνεψε αφού δεν πόρνεψε. Πώ θα μου πει πόρνεψε. Δεν πόρνεψε. Πώ θα μου πει έκλεψα. Όχι, δεν έκλεψα. Δεν έκλεψα. Πώ θα μου πει σε Δεν συγκοφάτησα. Πώ θα μου καταλογίσει ότι ευλαστήμησα. Όχι, δεν ευλαστήμησα. Οχυρωμένο πίσω από την αρετή του με τείχο προστασία τη άγειε πράξη του με τοίγος, γιατί, τι σας είπα σας το έχω πει πολλές φορές δεν θα σε ακολουθήσουν τα λεφτά σου κοντά σου δεν θα σε ακολουθήσουν τα κτήματά σου δεν θα σε ακολουθήσουν τα σπίτια του μη σκοτώνεσαι βλάκα, ε βλάκα Καθώς και памπαιθαίνεις για το χθήμα και σκοτώνεις τον άλλο για μια σπιδαμιγής να τον πάρει μαζί σου δεν θα έρθει κοντά σου αυτό Φόρα, Ποιο θα έρθει κοντά σου οι αρετέ σου ο αγώνα που πίσω από αυτόν τον αγώνα, πίσω από αυτήν την αρετή, θα είσαι οχυρωμένο. Του πλούσιου, μην του καμαρώνει, μην του ταυμάζει. Του πλουσίου, ειδικά αυτού που δεν κάνουν καμία καλή χρήση του πλούτου, του τα έχουν όλα για τον εαυτό του, αυτού δεν του λυπάσαι. Αυτοί σύντομα θα απογοητευτούν, θα τα χάσουν τα λεφτά του. Αυτοί σύντομα, όταν θα έρθει ο θάνατο, ειδικά, ου, η καρδιά του είναι κολλημένη στα λεφτά. Και δεν ξέρουν πώ μπορεί να τα πάρουν μαζί του. Δεν ξέρω πώ να μείνουν εδώ. Τα αγαπάνε τα λεφτά δεν θέλουν δεν να φύγουν. Κλαίνε, δεν θέλουν να πεθάνουν γιατί, για τα λεφτά του! Για τα σπίτια του. Αυτό τα έχουν λαντρέψει, τα έχουν λατρέψει. Αυτοί θα περάσουν μαρτύριο την ώρα που θα φεύγουν. Ενώ εσύ, και εγώ, και, και θέλω να με μην τον πω εγώ το λόγο. Εσύ. εσύ, που αποδεσμεύτηκε από τα λεφτά σου, αποδεσμεύτηκε από τα πλούστη σου, έτσι στοχώ μια ζωή. Φερμένεις την ώρα του θανάτου. Δεν υπάρχει τίποτα να σε κρατάει εδώ. Το μυαλό σου, η σκέψη σου, η καρδιά σου είναι όλα δοσμένα στο Κύριο. Να λοιπόν, βλέπεις, ο πεπιθός του εαυτού ως δίκαιος. Τι είναι ο δίκαιος? Ο δίκαιος ποιος είναι? Εκείνος που έχει ο σοχήρωμά του, γύρω του, πέπιθεν, πέπιθεν. Έχει εμπιστοσύνη, ότι πέρα από τον Κύριο, ο Κύριος θα είδε και τα καλά του έργα και θα οχυρωθεί πίσω από τα καλά του έργα. Πού να πάει να χτυπήσει ο διάλος τι να του πει του μεγάλο Αντωνίου, τι να του πει που για πάνω τα τελώνια γιατί Εκείνος πρώτος θα είδε τα τελώνια, Εκείνος. Τι να του πει τι να του πει ο διάλος του μεγάλου Αντωνίου που όλη τη βδομάδα μια φορά έτρωγε μια φορά, μια φορά τη βδομάδα. τι να του πει ότι ήσουνα γαστρίμαργος, τι να του πει, ότι ήσουνα λεμαργός, τι να του πει, ότι πόρνευε ποιος, αυτός που ήταν 100 χρόνια μες την αριμό, πού σε αυτό πού. Αυτός οχυρώθηκε, τι να του πει, ότι καλοπέρναγε στη ζωή σου, ποιος αυτός που κοιμόταν χάμο. πήγαμε στα ασκητήρια του Αγίου Αδονίου, πήγα, που πήγα κάτω εκεί στο, στο Πήγαμε, τι να δει, Πού να, να πα, Εσύ, Εγώ, Πού να πα να ούτε, να ούτε να, να, να τρουπώσουμε μέσα δεν μπορούμε, ούτε να κατέβουμε. Δώσε μου το χέρι σου, Λέμε ο ενας τον άλλο εκεί πέρα, Δώσε μου το πιάσει, Μην πέσαι, Μην πεσω Μην πέσαι. εκείνο. Που τρούπωνε να το φίδι μέσα, Σουλνότανε. Εκείνο. Πώ καλοπέρασε, Τι να του πει αυτόν ο, Τι να του πει ο, το δαιμόνιο, Τι να του πει μετά αύριο, Καλοπέρασε σαν Τι να του πει την ώρα που πέθανε τι να του πει το Άγιο Γεωργίου, τι να του πει που νέο απαιτεί 20 χρονών έδωσε το αίμα του για τον Κύριο, τι να του πει Αφού τα δαιμόνια λένε σε πολλές σε πολλές βιογραφίες τα, γύρω, τα δαιμόνια επέρνανταν οι ψυχές τους και τα δαιμόνια σκούζανε, ουρλιάζανε δεν μπορούσανε, δεν αντέχανε, φοβότανε εκεί που τα χειροκροτάνε τα δαιμόνια ο Θεός φυλάξει είναι μη συμβεί σε εμά και ακούσουμε τέτοια χειροκρατήματα δε μόνον. όταν θα πλησιάζουν οι ψυχές μα. Μη φοβάσαι λοιπόν το Θεό. Φοβή σου τι κακέ σου πράξεις. και εκείνε κοίταξε να εξηλαιώσει τον Θεό. Εδώ να προλάβει να τι διορθώσει, να φύγουν. Πραγματικά Ερμετανία, όχι μια εξομολόγηση και τίποτα άλλο. Ερμετανία, απόλυτο διόρθωση. Απόλυτο διόρθωση. Αν θέλει. Κάτσε αυτού, όπω είσαι στη μούχλα σου και νομίζει εσύ ότι πα καλά. Επειδή πα στην εκκλησία κατά κυριακή και επειδή που να και πει: Κοιο ομολογήσω και, και πα στην εξομολόγηση, Δεν έχω τίποτα. Καλά, κάτσε και κοιμήσουμε με αυτό το πλευρό. Ο πεπυθό τη αυτού οσιότητη δίκαιο. Ποιο είναι ο δίκαιο, Ο άλλο είπαμε θα τον σπρώξει η κακία, θα τον τζακίσει, θα τον κρεμίσει. Τον περμένουν οι με χαρά μεγάλη. Ενώ ο Όσιος ο δίκαιος που κρύβεται πίσω από τα καλά του έργα, πίσω από την Άγια ζωή του, εκείνο δεν μπορεί να του προσβάλλει ο εχθρός. Εκείνο δεν μπορεί να τον, να τον απειλήσει. Τι να του πει, τι να του πει ο δαίμονας, τι να του πει αυτόν τον, πει να του πει. Τι να πει στους Αγίους, που βλέπετε οι Άγιοι είχαν, ο Άγιος Ισώης λέει κατέβηκε ο ίδιος ο Κύριος το του πάρει, ο ίδιος ο Κύριος, δεν ο Όσιος, που κατέβηκε ο ίδιος ο Κύριος. Είδε τον Κύριο τελευταία στιγμή, του λέει «Σις ό,οι, ετοιμάσου να σε πάρει». Και αυτός έβαλε τα κλάματα, λέει «Κύρια, δεν είμαι έτοιμος». «Ποιος τώρα, ε? δεν είμαι έτοιμος». Και κατέβηκε ο Κύριος, του κάνει την τιμή, «Ο Κύριο τον πάρει». «Δεν είμαι έτοιμος». Λέει «Άφησε μου λίγο περιθώριο, λέει, να μετανοήσω». «Καλά του λέει, πάμε». Το πήρε. Τι να του πει αυτόν τον δαιμόνιο επάνω, τι να το πει, ποιο, ποιο δαιμόνιο να παραπλησιάσει τον Αγίου Σισώη, Το είναι. Τον πατέρα ο ποιο δαιμόνιο θα παίρνει για τον ποιητάνο, να τον απειλήσει ποιο. Αυτούς τους ασκητάδες, αυτούς τους μεγάλους, τους Αγίους, οι οποίοι αγωνίστηκαν, πάλεψαν, εκράτησαν την αρετή, πάλεψαν για την αρετή. Αγωνίστηκαν, η ζωή του ήταν ένα διαρκή αγώνας. Τι να του πει το δεμόνιο, τι να του πει. Να ευχόμαστε αδελφοί μου να φύγουμε έτοιμοι όσο το δυνατόν έτοιμοι. Έφτιαστε αλλά και αγωνίζεστε. Επικαλείστε την χάρη και τη βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος και του κυρίου μας Ιησού Χριστού να μας ενισχύει, να μα δυναμώνει στον αγώνα ούτω ώστε μην φτάσουμε σε αυτό το κατάστημα να φεύγουμε από αυτή τη ζωή. Και να μας απειλούν τα ίδια μας τα πάθη, οι μας οι αμαρτίες. Τουλάχιστον να προλάβουμε εδώ, να καθαριστούμε, ειλικρινά να καθαριστούμε και με μετάνια και με απόφαση, όχι μόνο με εξομολόγηση. Και χάρη στον Κυρίου μας, θα είναι μαζί μας. Αμήν.